Κουτσιού Πολυτεχνείο Απιθήτα Έθουσα 5.42 Κάθε μέρα στις 6 μέχρι τη Κυριακή Μην και... μπάζεις... από αυτά τα βρούμε στο τα γερμανικά Δεν κάνουν δουλειά αυτές τις κονσέρβες yeah. Είναι σαν τα μπούμερα Ξέρεις γυρνάει πίσω Πάνω το βάζεις λαρίκι σου γυρνάει πίσω Το γερμανικό πάντα αυτό είναι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 Κάνω μια ερώτηση με. ταπεινή, συγγνώμη. Όχι σε τι? τι πράγμα. Το όχι, σε τι είναι το όχι. Δηλαδή, όχι, και εγώ όχι, εγώ, όχι, αλλά σε τι τελικά. Το όχι στο μνημόνιο. Αυτό λέμε το με δηλαδή, το όχι πριν το λέει του ο κύριο δηλαδή, Τσίπρας δηλαδή, καθαρά. Πε το παιδί μου να δηλαδή, καταλάβω δηλαδή, ότι είναι μνημονιακό όλο αυτό. Δηλαδή, ή όχι στο μνημόνιο των άλλων. Δηλαδή, ναι, στο μνημόνιο που προτείνουμε εμεί. Τι γίνεται, παιδί μου, πε μου να ξέρω. Όχι στη χοντρή θηλιά, ναι, στη λεπτή. Απεφίνω στην. απεφίνω! δεν θα βγάλω άκρη, θέλω να αποφασίσω, βόηθαμε. Να σου λίγο περδεμένα τώρα, γιατί αυτό τώρα θα ακουστή παρασκευή. Mm. Εγώ ήδη που θα είμαι έξω από ένα σου μάρκετι με ένα πακέτο μακαρόνια. Αυτό που είμαστε μακαρνάδε και παίρνουν όλοι μακαρόνια, ή... δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο πρέπει να πάρει μακαρνια. Ήπου θα έχουν δεχτεί την πρόταση του τσίμρα και θα πανηγυρίζω τώρα στην οδό Μνημονίου 3 και θεσμών γωνία. Να σου πω ραντεβού, έ. Εντροπή. Να σου πω τώρα, τι κατάφερε αυτό τώρα. Να μα βγάλει το μνημόνιο, τι κατάφερε. Ξέρω... Έδειξε το μνημόνιο από τη χώρα, τι κατάφερε. Μόνο αυτό. Ξέρω... Αυτό, να ξεφυλίσει και λίγο τον ώρο αριστερά. Είναι δύο επιτεύματα να ξέρει. Τρέπεσε να πει στο αριστερό πια. <laughs> Συμβάστηκε πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά αριστερά. Άστο, Άλλη φορά αριστερά. Τώρα, πρώτη φορά αριστερά, δεν βγαίνει. Άλλη φορά αριστερά, αυτό είναι καλύτερο Καλύτερο, αλλά δεν θα θώσουμε και του 40 χρόνια που μα είναι ένα ότι και να κάνει ο Αλέξης μέσα σε 5 μήνε. Η αλήθεια το προσπάθησε προσπάθησε πολύ να συγκριθεί μαζί του, αλλά εντάξει, δεν το κατάφερε ακόμα. 40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 Δηλαδή ακολούθησαν το ναι. Ας ξεπνήσουμε λιγάκι και α ξεφύγουμε λίγο από το ότι φάμε και ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας. Ο θάνατος θα έρθει. Απλά έχουμε να επιλέξουμε εάν θα είναι αργός και βασανιστικός ή εάν θα είναι ακαριέος για να έχουμε χρόνο για ανασυγκρότηση. Απλά τα πράγματα. Έλληνο φαίνεται. Λοιπόν, κοίταξε να δει σκέφτηκα. έτσι, αντιγράφουν μέχρι και οι εταίροι δεσί. Εμένα? Ε, ναι, βεβαίω, βεβαίω. Όπω έκανε εσύ με την τιμή των αυτοκινήτων που έλεγε στη στιγμή συζητήσιμη, αλλά δεν αλλάζει τιμή, απλά θα το συζητήσουμε. Έτσι και αυτοί λένε, ελάτε να συζητήσουμε, το παλούκι θα το φάτε. Θα συζητήσουμε όμω γιατί πρέπει να το φάτε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα συζητήσουμε γιατί πρέπει να φάτε το παλούκι, έτσι πάει. Το δικό μου έβγαζε πιο πολύ γέλι, όμω. Ε, το δικό σου έβγαζε πιο πολύ γέλι, για το ξέρω. Αυτή βγάζουν μόνο κλάμα. Άστο, άστο. Λοιπόν, όχι ψηφίζουμε έτσι. Τσ Κνείται παραδοσιακό, Ιάξο. Όχι. όχι και πε να πα από πίσω. Αν το ναι, όχι, όχι σημαίνει ναι, δεν σε νοιάζει. Έχω δίλημα. Ναι ή όχι, πε μου γρήγορα. Έχω τρελαθεί. Κοντεύω να σπάσει τηλεοράσει. Ακούω βούλτευση. Μην κάνει καμιά μακκιά και σπάσει τηλεοράσει. Δεν λειτουργεί έτσι γαμπτό <χι> το, το σύστημα. Έτσι τη τρομοκρατία. Δεν χαλά τώρα και τα όπλα των ε, Σαμαράδων και των Λύκων όλων που περιμένουν την αναπομπούλα για να χαρούν. Δεν χαλά έτσι ξαφνικά. Ναι. Πιο εύκολα φτιάχνω τη ζωή, επέλεσα. Γιατί παίρνει τηλέφωνο τη ζωή, τα ύβρα τη είναι ήδη κρόσκλη και παίρνει ακόμα τη αντίσει. Να, τις ε, να τις πεις <σzet> τι πει τι να με βρίσει. Εντάξει. εντάξει. Φεσ εσύ να μην είναι λύκη. Εμένα yeah, τη ζωή. Ε, εντάξει, δεν έχω ε, θεσμικό ε, ρόλο εγώ όμω. Δεν έχω ε, θεσμικό ε, ρόλο όσοι έχει ξεχάσει. Δε, δεν έχει κάνει διεύθυνση τη αριστερά αυτό είναι το πρόβλημά του. Θέλει μόνο τη δικιά του αριστερά, αυτή την βιτρινιάρα. Σήμερα είσαι χαρούμενο. Καλά είμαι, καλά. Γιατί τελείω το μνημόνιο, δεν ξέρω αν το ξέρει, το είπε και αποστέλεστή του πανίδου, πριν από λίγο. Ναι, τελείω από το μυμύνο. Είχα πάρει, είχα πάρει και δεν σε χαρούμενο. Που τέλειωσε το μνημόνιο. Όχι, γιατί αλλιώ είχαμε μάθει τόσα πέντε χρόνια. Ποιο ξέρει τι έρχεται τώρα που τέλειωσε το μνημόνιο όπως το λέγαμε μέχρι τώρα. Αν Αυτό είναι ένα να θέμα. Μην... Τουλάχιστον μέχρι τώρα ξέραμε πώς να το χειριστούμε. Εσύ συγκινήθηκα που είδα το θωδωράκιδε στη τηλεόραση τη... τη... mm. εκεί πέρα. Αποφάσισα να ψηφίσω, Ναι, αλλά ξέρει τι, είμαι ελεύθερο επαγγελματία και δεν βγαίνω να ψηφίσω. Θέλω ένα, ένα εικοσάρι που να είμαι στην προκαταβολή φόρου και στο διπλό ΦΠΑ. Κάνει Εκείς... παζάρι, Ε, κουφάλα. Βουλά yeah. την ψήφο σου, Λαμόγιο. Σωστό. Πρώτο πρώτο συγκινήθηκα και με τη συγκέντρωση. Όλοι οι γέροντες εκεί πέρα, καταρχήν του είχα ξαναδεί όταν πήγανε για κοκαλοθεραπεία στην Αγία Βαρβάραδνα. Ναι, α, η ίδια ν, ah. ναι, Δεν είσαι εντάξει. Να το ξέρεις. Δεν είμαι εντάξει. Μέχει Γιατί. Με χωρίσει πάρα πολύ. Δεν φτάνει αυτό το μπάχαλο γύρω. Δεν φτάνει Φεύγετε καλοκαιριάτικα και μα παρατάτε σε αυτό το Πού φύγαμε, Μωρή, εδώ δεν είμαστε. Στο ροδιόφωνο, στην τηλεόραση, τη φατσούλα, εγώ που θα τη βλέπω σε φωτογραφία. Γιατί, Μωρή, πριν έβλεπε τη φάτσα μου. Έλα, Μωρή, τέλος πάντων δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι εγώ έκανα διάλειμμα από τη δουλειά να κάτσω να δω το επεισόδιο τη Δευτέρα και μου φύγει το από τη μύτη. Γιατί? Γιατί ήσουν στο ATM τρία λεπτά το σπίτι μου και εγώ να μην το ξέρω. Να μην το ξέρω τι σε ήσουν πιο ATM Να σου δώσω ένα μουριστό φιλί να μου φύγει το άχτυρε, φίλε. Μου Λέτε... δώσαν άλλε, μην αγχώνεσαι, μου δώσαν άλλε. Δεν έμεινα χωρί φιλί. <laughs> φιλί, φιλί, με λίγο νι. Uh, κατά τα άλλα. Ε... Κατά τ άλλα, όλα καλά, γενικώ, καλή φάση το 60 τη του το 20η. Uh, όχι, δεν το Καναγέρο νεκρό είχαμε ή ακόμα. Ή περιμένουμε μια προβοκάτσια. Όχι. Τι γίνεται, παιδιά. Ένα... Περάσαν τόσε μέρε, παιδί μου, και δεν έχουμε νεκρό έξω από τράπεζα, τι θα έχουμε να λέμε. Έλαβε προστωέ, αλλά και πείγανιά μου στη θέση τη. Είπα κι εγώ ότι προσχώρησα ότι και συζήμε με τη Σατάρα του. Ότι έγινε ο καλαμχη τσιπαίο. Όχι, εμεί έχουμε όλοι την πρόσθεση να γίνουμε με Ο που τσίπρα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να είναι ψηπαίωση, προτιμάει να είναι Ευρωπαίου. Ότι ο, ο σύντροφο Κυριακού, ο σύντροφο σφαρτινό Γιάννη και τα υπόλοιπα καλό πεταναμε. Μην... Λίγο αυτή, λίγο εσεί, λίγο τα γουρουνάκια του καλυτερισμένα γουρνάκου περισσότερου. Ότι μιλάω ακόμα, παιδί μου, μιλάω ακόμα, σχηματίζει ακόμα το τηλέφωνο να με πάρει τηλέφωνο. Δεν τρέξει. <smari> να με εμείς να μιλάμε. Okay, όχι, δεν πρέπει. χρειάζεται να μιλάτε, <σταλείσαι> αλλά κάτσε λίγο να συλλογιστή κιόλα. Δε και τι γίνεται, θα <σταλείσαι> <μιλάς σταλείσαι> μόνο. <σταλείσαι> Δε και τι κάνει ο δικό σα. Για μακρονήσια παιδί μου, θα ξεφτιλήσετε και τα μακρονίσια, Έλεος, ρε ρεπού. Έχουν μια ιστορία σε βάσω αυτό τουλάχιστον γίνεται τον όρο αριστερό, όχι και τα μακρονίσια. Αφήστε και κάτι που δεν θα φυσοδομίζετε πάνω. Αφήστε και κάτι ασχία λεπτό. ρε ρεπούλε. Και την Παρασκευή, μάλιστα τον Άδονη, να ψηλαβίζει το δημοψήφισμα. Δηλαδή, ψήφω εκείνο. Και να βάλεις και τον ταλέπορνα, λέει όχω, όχω, όχω, από πίσω. Και έναν ναι, που λέει νυεχ, στο τέλο. Δύση, μο, zanęscytami tożo Dę leo poż, dę leo po, po, po, po, po. Μου άρεσε, τη πάρει μια κοπελίτσα από μια ταβέρνα και σου λέει: Θέλω κάποια λουκάνικα. Αυτά με τα 15 cm, με τα 20 cm κτλ. Και, και εσύ τη δι έκατε πλάκα και αυτή φυσικά δεν το κατάλαβε ότι σου είναι ασύ. Ε, ποια ήταν η αδερφή σου, ήταν? Οι αδερφοί μου δεν ήταν, όπω ήταν, η δικιά σου. Τη δικιά σου. Α την πλάκα. Καραγγέλιο. Και τώρα, πότε μπορεί να το βάλει. Θα δω, δεν ξέρω. Άσε με γεια. Τα λουκάνικα, την κοπελιά που πήρε και ήθελε να παραγγείλει λουκάνικα. Είσε και μερακλού, λέω, μερακλού. Ε. Τι να κάνω, εντάξει, αυτά μας αρέσουν Τα λουκάνικα θα σας αρέσουν, θα σας άρεσαν Έλα, γεια Ναι, γεια σας Μια παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή Από την Πιπερίτσα Τι παραγγελία Λουκάνικα Χωριάτικα Ναι, λουκάνικα, χωριάτικα Μοσχάρι ή χοιρινό Μοσχάρι νομίζω Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη Όχι, είμαστε εστιατόριο Α, είστε εστιατόριο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 Περιμένω, περιμένω να μου πείτε. Ωραία, το όνομά σα Αναμαρία. Καλησπέρα, Αναμαρία. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω, θα περιμένω. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλεισε τη ζωή. Κακόμοιρη φύση από το μανίκι, δεν ξέρω γιατί. σω να το είχα να σχημακλήσει. Το τέρα βγαίνοντα έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα, θα τον αλάβω. Μιλούσε για την παρθένια του που χρόνια τώρα του νίγε σπλαβό. Με την Παρασκευή, προσοχή στο γορίλα. Στην πλατεία μια υπαρχία το πλήθο έτρεγε. Ναι, αυτό. Ενθουσιασμένο. Οι Σιριτζέοι απέδειξαν πω άλλο οι ιδέε και άλλο οι πράξει. Ο Αφέντη ούριαξε! Προσοχέ! Του γορίλα του έχει αλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' του παρόντε πρωτοκάφη σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροτοκόρε απέδειξαν πω άλλο ιδέε και άλλο οι πράξει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 Προφανώ ο άνθρωπο έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Ο όμω όμω θυμαδών, ξέχυνε τετρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψυχρέμο δικαστή και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Και αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θήριο πάτησε κάρση τη Χριούλα και το δικαστή. Με τέσσερι πίδου τους απάντησε. Να σου πω κάτι, ξέρει την παιδί μου, Ήταν σαγκελαρίου. την τραγωδία. Ποιο? Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Όχι ρε, σώσε με το σβουναπιό το δηλητήριο, αφού ξέρεις ότι είπαστε και χιμωρίστες, εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΕΗ. Σου το χαπεί πει πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις, δεν θα θέλα να ζω. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Καλό πολύ στις αφιερώσεις της θα ήθελα να βάλετε τον όρκο των ταγματοσφαλιστών Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας Ορκίζομαι εις τον θεόν των Άγιον του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του όνοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ Sieg, για τον όρκο τον ανταρτών του Ο των ανταρτών του Ελάς. Ο όρκος τον ανταρτών του Ελάς. Εγώ παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελάς, για το διόξυμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας, και ακόμα να είμαι πιστός και άγριπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιος του αγρότη.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 Λοιπόν για την Παρασκευή, όταν οι τράπεζε θα καίγονται από το αντιφασιστικό συντήωμο, πήρε γραμμένο ο Ποτόλη Μπαρπαγιάννη. Τα μάτια. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Μη μου πείτε, με, με αε... είμαι μετριόφρονο κι Iron Man. Είμαι μια... Και επειδή σύμφω. με τόσο μετριόφρονο, θα σα το πω και λίγο καπέλα. Όταν έλα, οι τράπεζε θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διάζουν. Ήρθε αυτή η ώρα. Προφήτε είμαστε ρε που. Προφήτε. Είστε, είστε. Θα μα είσω και δαφνόφιλο. Έλα, γεια. Όταν οι τράπεζε θα καίγονται. Τα σούπερ μάρκετ θα αδιαζούν Όλοι στου δρόμους θα μαζεύονται Κι οι δεν θα μα στρωμάζουν. Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς Οι φράουφίτσες στα παρκάκια Θα του θυμίζω πως το παρελθόν Ο φύρερ έψινε παιδάκια Τότε θα βλέπουν τον μαύρο πια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 Εσείς είσαι μεγάλος αληταράς. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. ο Καλαμούκης, είσαστε οι δύο αλίτες. Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδιασε τυ... όλοι οι ανάπηροι. ανάξιοι και οι βρομεροί στο σώμα. Έστερ για εδώ. Παλαιοαλύτες. Δε ξεφτινισμένοι. Αθουπί. Αγαπητοί. όσο το σε <ΣΣΣ> A ile fanta, A roda, dymana, sure, na na Nie się w liacie. Ate i kaczure, co, sure. O ile, co. O ile,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 Και θα μαζεύω φραγκο στα ευρά, με τους σουτιέ μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε, όσα μας έχουν απομείνει. Και μες τους δρόμους θα χορεύουμε, σαν ερωτευμένη πικουίνη. Πικουίνη, πικουίνη, πικουίνη, 雨滴